Καραμάνα μου, Ένα. τι ακούω, μετά από πολύ καιρό ο Μούδας της Νέας Δημοκρατίας, ο, ο Γόνος, ο Γαραμαλής, ο Ένας Όσοι πολίτες επιλέγουν την αποχή, εκφράζουν δι' αυτού του τρόπου Η και ο άλλος ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο αρκετά δεξιός. Μετά από το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα σε αριθμό ψήφων στην ιστορία της παράταξης. Με το Πόλα, πολιτική άνοιξη, Πόζεμπερκ, εκπρόσωπος κόμματο Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω... Όχι δεν ήταν δηλαδή. Πόλα, ήταν Πόλαν. Ναι, αλλά πιστεύω ότι τώρα που ξεκίνησε η Πόλα, θα πλακωθούν και οι δύο για το ποιο θα γίνει πρόεδρος δημοκρατίας. Για να δω μετάκι γέλιο στη πορεία. Ό,τι oh, του είπανε. Στο μεταξύ, νομίζει ο Μητσοτάκης ότι θα βγει τώρα ένα πύργκη, ένα μποναέρε, μια γεροβασίλη και θα αλλάξει την ατζέντα. Πριν να του πούμε ότι αυτού πια δεν του ακούει κανένα ούτε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε εκτό. Βλέπω να... πολύ το χέρι σε σήμερα. Με χαρά που ε, παίζει μόνο Νέα Δημοκρατία. Δεν ακούγεται για το ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, μόνο μια γεροβασίλη. Βάλετε τη γεροβασίλη. Δεν πει τηλέφωνο να πει Αμάν, όλο Νέα Δημοκρατία παίζεται. <laughs> Παίξτε και λίγο αντιπολίτευση, <laughs> δεν είναι μόνο αυτή. <laughs> λίγο... Δεν σ' λίγο... να παίρνει να λε. Ε Ε Ε Ε, είσαι λίγο αλακάρ. Δεν είσαι και τόσο αντικειμενική, μάλλον. Ε, είμαι, είμαι. θα βάλετε στο δεύτερο μέρο, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, να τελειώνουμε γιατί θέλω να ακούσετε τα σρίμια. Μάται την παλίτσα ρε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδε, έχει γίνει το σύστριγγλο, ρωτήσανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και είπε: Δεν σχολιάζουμε τι απόψει των πρώην πρωθυπουργών. Εδώ όλη τη μέρα ρε μαλακί και εκεί πέρα προσπαθούν να βρουν τι έχει πει ο γύρο Ντασίπρα, να λύσουν το γρήγο του, τι ήθελε να πει και δε. την παλίτσα, δεν σχολιάζουμε τον τέο προθυπουργό. Να τα, ωραίο τότε δεν είναι. Μια χαρά τα λέω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σήμερα θα γίνετε χαμό και παίρνουν όλα τα δεξιά, τα βλαστάρια εκεί πέρα. Θα του ξεζαλίζουν τα ούπαλα, έτσι. Ναι, παίρνουν τώρα και λένε το αντίθετο για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέτε. Οι ΣΥΡΙΖΑΕΣ κάτι θα... τέτοιε μαζεύονται, σου λέει τώρα λένε και για την Δημοκρατία. Τι να πούμε, πάλι ρώμα θα γίνουμε, τέλο πάντων. Μια και γρατάνε παρουσία για ποιοι ήταν χτε, μη δεν χασμεί. Ήταν ο Καλαμπόκα που σανάει πέρα αυτό το βλαστάρι, το γνωστό, το πατρινό, το ξέρουμε. Το... Δεν αποκλείεται, γιατί να μην είναι. Ωραία, ωραία, Έχει θα... λευκό ποινικό τώρα, μήτρο, τώρα. πλέον. Αποστόλη μου Έλα Η γιαγιά από τον Μπραχάμι Έλα Μαριαγιά Άκουσα ότι πάτε για διακοπές Πάμε κάτι Διακοπές και με καλό να ξανάρθετε Αλλά κάτω να σου πω τώρα και κάτι Πες το. Ο Ελλάς Ρόων, χώρα Τι γαϊδάρους βγάνεις τώρα Ο Ελλάς Ρόων, χώρα Τι γαϊδάρους τώρα Το δούμε, βρε Αποστόλη μου, τι να πρωτακούσαμε Πολύ φαγούρα για ένα δέντρο που ξερένεται που δεν απλώνει. Λέει στη νέα δημοκρατία που το υρίζε του θέλουν κόψιμο. Θέρω εγώ. Το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται ακριβώ ότι αποκόπηκε από τι ρίζε του. Έστω βρε από στόλη μου ότι ένα δέντρο είναι στην αθήνα μέσα στο κέντρο. Που σίτρω μεγάλο δέντρο στην αδύναμε στο κέντρο. Έχει δοκινά τα βίλα Και ολόκληρη τα μήλα Αποστολάκη Ναι Τι κάνεις φίλε Καλά Να σου πω γιατί μας βάζετε όλο αυτό το μιτσουτάκι κέικο Δεν σου είπα να πάνε στο για το κόσμο Και ακόμη παραπέρα, τι βάζετε την τώρα εκεί να μα λέει τι μαλακίε τη, αυτή την αρχώνευτη που είναι για ο μπαμπάκα τη. Πέρσι, οι άνθρωποι ψηφίσανε για την κυβέρνησή του. Φέτο, δεν είχαν κανένα που με λόγω. Και τι να πω, δηλαδή, Αυτή δεν υποφέρονται, ρε παιδί μου. Μα κάνει να μισήσουμε εσά. Εμά? Εσά που μα του βάζετε συνέχεια. Έτσι? Θα δει πόσο ε... θα το τώρα. Τι να σου πω τώρα, ξέρω κι εγώ. Θα σε γονατίσω στην τώρα στο μυτσοτάκι σ' όλου αυτού και όλα του τα Μα ε, στα, η τηλεόραση δεν του βλέπουμε. Εγώ μόνο η ελληνοφρένια ακούω και δεν πειράζω.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 Έλα με τη μία! Ναι, ναι. Αλήθεια! Σε περίμενα. Δεν περίμενα, ούτε εγώ. Λοιπόν, τι να σου πω, Κάτι. Το έχετε Έτσι. Δηλαδή, καλή πολιτική θέση, αλλά τα δεν που Ο λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική? Νέα δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτέ τι εκλογέ. Πάπα. Τα στροφάκια είναι ιερό πράγμα, έτσι. Τα στροφάκια δεν θα τα ξαναβρήσει, τα στροφάκια, τέτοια φάση. Τα στροφάκια, τα αληθινά τα στροφάκια, έτσι. Αδεξιό και εσεί. Όχι, ρε. Ποια είναι τα αληθινά στροφάκια. Αν είναι, εγώ δεν σε βρίσκα. Ναι, εγώ βρίζω όμω, συμμαθιρό το όμω. Δεν υπάρχει ο Βρωμοστομούλη, το στροφάκι, όχι. Ο Βρωμοστομούλη. Ναι, το γνωστό στροφάκι. Α, άστα το. Εγώ μιλάω για τα αληθινά τα που εγώ, σαν παιδί το 1980, μεγάλωσα ανάμνηση, κάτι τώρα με τους και τους σαμαράτες και τους καραμανίδες. Ναι, αλλά κάποιο μεγαλώσει με αυτούς και τους έχουμε σαν ωραία ανάμνηση. Ναι. Δεν είναι σε χάλασε. Αυτό. Είναι και αυτό, ναι. Γεια το λέω μου. Γεια χαρά. Ή κανεί. Καλά. Μια ερώτηση. Επειδή έχω πάρα πολλέ μέρε να δω τηλεόραση και να παρακολουθήσω την επικαιρότητα, ακούω τώρα στην εκπομπή αυτά τα ωραία λόγια που είπαν ε, ο Μπόλετ και ο Λόλεκ στην εκδήλωση. Αυτοί. Νομίζω είναι, είναι ο το... Μπίβη και ο Λόλεκ στην πάντων Αυτοί θέλουν να κάνουν δικό του κόμμα ή θέλουν να πάρουν αυτό το ήδη υπάρχον, διώχνοντα αυτόν τον κόμμα. Δεν ξέρω, τώρα δεν έχει πάνω πάνω μεγάλη πάνω. σημασία αυτό. Εγώ ένα πράγμα θέλω να δω. Μια προσδοκία έχω. Σαμαρά να ρίχνει δεύτερο μ Αυτό. αν δω αυτό μετά είμαι okay. Ο αρχιερέας της διαπλοκής στην Ελλάδα, κύριος Μητσοτάκης, να ισχυρίζεται ότι τάχα εξαγοράστηκα από συμφέροντα και να ρίξω την κυβέρνησή του, ενώ γνωρίζει καλά ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο κατ' συστηματικά, με κάταση κοφαντή, είναι ότι υπερασπίστηκα τον πατριωτικό χαρακτήρα μιας ιστορικής παράταξης το 1993. Ο κύριος Σαμαράς. Έριξε την κυβέρνηση τη Δημοκρατίας, Δημοκρατία. Πρόδωσε την αντολή που δεν είχε πάρει. Κοίτα, πώ θα ζει, ελπίζει. Είμαι οκ, okay, μετά να δεχθώ και Στέφανο Πρωθυπουργό, φαντάσου. Μιλένα, Αποστολάκη, δηλαδή το ρίχνω έξω. Ο πρόεδρο του Πασόκ είναι εν δυνάμει πρωθυπουργό. Εσεί νιώθετε έτοιμοι για μια τέτοια θέση. Νιώθω έτοιμοι για μια τέτοια θέση. Μπράβο! Yeah. Yeah. Δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα αυτή τη ζωή, οπότε στην Ελλάδα, Ελλάδα ζούμε όλα καλά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι να πούμε, Να πούμε καλό καλοκαίρι και να σε ρωτήσω αν θα κάνει καμία παράσταση τώρα ή θα την βγάλει παραλίε. Θα την βγάλω στι παραλίε. Γιατί είναι Αποστολή. Για να ετοιμάσω την παράσταση που θα είναι μετά τι παραλίε. Α, μετά τι παραλίε, δηλαδή θα σα περιμένουμε με κάποια παράσταση και εμεί που θα μείνουμε στην Αθήνα θα την βγάλουμε με κονσέρβες. Ναι, με κονσέρβες, Αν τι βάλετε στον ήλιο θα είναι κοφτερέ κιόλα πιο πολύ. Θα συσταθούνε. Έγινε. Φιλάκια πολλά στο θήμείο. Και καλή υπομονή. Να σε καλά. Λιώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Πού είσαι? Εδώ είμαι, στο Δαφνί. Α, θα μπορούσε να πει ο Άθωνης να το πει αυτό πάντως. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Εγώ αυτό περίμενα. Είρε, μωρή καριόλα, τι κάνει. Α, εσύ είσαι. Θα Έλα, μωρή <ΛΟΥ> <ΛΟΥ> δεν σ' ακούω καλά. Απ' τι κόμμα είσαι τώρα, Ε! Δεν σ' ακούω καλά. Στηρίζει τον Στέφανο, Έλα. Μ' Όχι πολύ καλά. Ωραία, Στην ούτε. υπόγα πάλι τη Κουμουντούρου είσαι, Είμαι το κόμμα που λιδορείτε όλη την ώρα, ρε Ποιο? Ε, αυτό το ένα είναι το κόμμα που λιδορείτε. Κόμμα είναι, είναι ακόμα αυτό. Είναι. αυτό, Ακόμα είναι. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση ακόμα. Τι λε, Α... Ευχαριστώ για ε. την ενημέρωση. Δεν είχα καταλάβει κάτι, ωστόσο ευχαριστώ. Ο Αντώνη με το κωστάκι, Κράζανε και πέρα το μισοστάκ και και δεν κουνιέται φίλο. Ενώ στου άλλου που κάνανε κατέδωθρε δηλώσει. Πολύ πιο ήπια έτσι. Άρχισα, θα παίξουν εξίλιο. Θα κάνουμε χαρά. Θα δεν ξέρω γιατί έλεγχο. Δεν ο ακούω βέβαια. Βρε καμίρι. Δεν τρέπεσε Φιένω. που στηρίζει ακόμα τον Στέφανο. Δεν τρέπεσε Φιένω να λέξω ότι Στέφανο. σε ΣΥΡΙΖΑ. Δενρίζει τον Στέφανο, τυρίζω τον λέξη. Τον να λέξει σε, σε λάθο κόμμα. Να σα ενημερώσω σχετικό. Θα φάνη. Είσαι λάθο κόμμα, εκτό κανεί εκεί με άλλο σε αναμονή. Λε, τι να γίνει τώρα όπω περισσότερο η Κάτσε να δούμε τι θα κάνει ο λέξη, θα πεδίζουμε, θα μην είμαστε στη στεριάμε σε μια βάρκα. Αποφάσισα λοιπόν να γίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είσαι σε αναμονή. Μπράβο. Παράγεται και πολιτική έτσι. Μπράβο. Ναι. Όχι μπράβο. Μπράβο γιατί εγώ μαλάκα σε γνώρισα. Μαλάκα παραμένει. Αφού είναι όλοι μέσα σε κατάρα. Πιλέ, κατάρα Μα η αριστερή είναι αλλιώ. Να ο Αλέξα, α πούμε, είναι κάτι εκτό. Το κουτσούμπα να βρω σωτηρία. Ρε, όχι, καθίμουν την για κουτσούμπα. Είπαμε ε. στο φεστιβάλ τη ΚΝΕΘ θα έχει μαλακόμετρο φέτο. Όποιοι περνάτε απ' έξω ή μπαίνετε μέσα θα έχετε φωτάκι. Όχι ότι δεν σα αφήνει να μπείτε. Θα μπείτε. Α Απλά θα, θα ξεχωρίζετε Μάλιστα mm. Θα το έχω υπόψη μου Να το έχει. Λοιπόν, yeah. βάλτε το και στο festival του ΣΥΡΙΖΑ αυτό μα είναι <laughs> Καλησπέρα, Παστολί. Καλησπέρα. Τι κάνει, τα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία, αυτό είναι. Και εγώ είμαι σε φάση ανασύσταση. Από τι. Από τι? Από τη σεζόν, ρε φίλε. Από τη σεζόν, μα πήρε το αίμα. Σε ρώτησε κάποιο. Για ποιο πράγμα, από όλα. Σε φάση είσαι. τι φάση, ναι. Εντάξει, εννοείται. Εξπακούεται. Παίρνει πρωτοβουλία. Άμα δεν πάρει πρωτοβουλία στη ζωή, δεν κάνει. Ωραία, πιο... από ποια σεζόν. Η σεζόν τώρα ξεκινάει. Εγώ είχα φύγει από το Μάρτιο, φίλε. Ναι, έχει ακόμα η σεζόν, λοιπόν. Τι αναφέρω να μου το πει τον Οκτώβρη. Πέρασε η σεζόν θερινή και είμαι σε φάση τέτοια, ν Δεν πειράζει, να σα το κάνω πιο λιανά, πιο φραγκοδίφραγκα. Yeah. Λοιπόν, ξεκίνησα το Μάρτιο, πάρτι, πάρτι στι 17 του Μάρτιου. Και το πάρτι διήρκησε μέχρι. Δύο-τρει μήνε ακόμα, μέχρι το Μάιο, 13 Μάιο που παρετήθηκα. Α, τώρα ναι. μιλάμε. Ναι, ναι, πριν τραγουδούσαμε, τι κάναμε. Ναι, ναι, ναι, όχι, τραγουδούσαμε. Καλό κι αυτό. Πάλι πήρε να μην πει τίποτα. Όχι, θα πω, αλλά αν μ' αφήσει. Δεν θα αυξήσει παντεμία και επανήλθε από επόμενο καθεστώ. Δεν αυξήσαμε το Φιμπιά στον καφέ. Να φανταστήσω ότι θα γίνει η επανάσταση στην Ελλάδα μόνο για το καφέ. Μην μα πειράξουν τον καφέ Μπορούν να μα πειράξουν όλα τα άλλα, δηλαδή όπω και πήγε ο ψεκασμένο, σκαρφόστε μου χίλια εμβόλια. Αλλά την πίστη δεν θα το μιγαλάξτε. Αλλά το καφέ δεν θα μου το πειράξετε, εγώ θα πω. Δεν γίνεται. Να κλείσουν τα μαγαζιά, αλλά τι καφετέριε θα τι κρατήσουν ανοιχτέ. Και τον καφέ προσβάσιμο οικονομικά. Αλλιώ θα γίνει τι κολάσεω. Ρε Έλα! Ρε πολλά, ρε. Ευχαριστώ, πάει, πέρασε τώρα. Είπα του ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ κατομούνιαφού είσαι άθετο. Είδε, ήθελε να πω ευχαριστώ για να πει στην βαλακία σου. Εγώ σου είπα πάει, πέρασε και εσύ το πάλευει εκεί. Τι το πάλεβα, άκουσα ευχαριστώ. Ρε, και λέω τι ευχαριστώ, λέει. Μα δεν είπα ευχαριστώ. Α. Το αλήψε. Δεν μου λε, τι, γιορτάζε. Γιόταζα, τι είμαστε εμεί για να γιορτάζουμε. Δεν μου λέει δε αποσπάσει. Μισή κολυμπήθρα. Ναι. Γιατί μπήκε σε κολυμπήθρα. Όχι για αυτό που φαντάζεσαι. Για άλλο λόγο. Μου λέτε πω κατούρισε εδώ μέσα. Όχι. Ξέρω ικανό. Στη δικιά μου κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο. Στην κολυμπήθρα ρίξανε νερό αλκοολούχο. Και το νόμα που μου δώσαν ήταν χαμένο ρούχο. Αλκοολούχο, Ναι, είχα μπει για άλλη φάση. Δεν ήταν γι' αυτό που πιστεύει. Μήκε όμω. Δεν σε χάλασε. Τι να σου πω, Με ρίξανε γιατί είχε νερό αλκοολούχο, σου λέω. Μήκες Και σε Κολυμπήθρα, άρα έχει μαγαριστεί, χριστιανό. Τώρα θα συνοηθούμε ή όχι? Ξέρω. Όχι. Άστο. Έλα, γεια. Ναι, χαίρετε, ο Μαρκόνι είπε: Οι Αγγλόφωνοι έχουν εμπεδώσει του εξωγήνου και τα UFO. Εντάξει, είναι άσχετοι όμω να εμπεδώσουν και την κινητήρια δύναμή του που είναι η βαρύτηση τεχνητή και το παράδοξο διδήμον Αϊνστάιν. Να σταματήσουν το flashback ύπνωση, δεν είναι μάγοι τη Αφρική και να πάνε στον Αϊνστάιν στο παράδοξο διδήμον βαρητική διαστολή του χωροχρόνου. Να του το πω και αγγλικά: του in paradox. You gravity, gravitational time delays on all English speaking. Aláznu epocheis xhimo na kalokieri ipséka ipséka, Έλα Καλησπέρα Αποστόλη. Καλησπέρα φραντ. Πώ σα αδελφέ. Καλά. Και εγώ ακόμα καλύτερα. Πήρα να σα πω, σα ευχαριστώ πολύ που με ανέφτηκε και μ' άκουσε. Εγώ σας... Πότε? δεν σε πήρα την παρασκευή και σου λέγα για τι συνταγέ για την πολιτική κουζίνα, εντάξει, μπερδεύσει λίγο. Α, Α, μάλιστα ναι. Λοιπόν, το βρήκα. Με την Ελένη του τη Λουκά τα έλεγε αυτά. Κάλιονι. Απλά θέλω να πω ότι ναι, αν υπάρχουν είναι μια ενία η πολιτική κουζίνα, απλά υπάρχουν διάφορε παραλλαγέ στα φαγητά. Δηλαδή, ο καθένα προσέζει τη δική του πινελιά. Με την έννοια ότι η κουζίνα μα ενώνει, δικό σα. Ποιο είναι το σύνθημα που όλες μας ενώνει μαζί με την κουζίνα Αλήτης λουρφιά είναι η Όχι, λάθος απάντηση Τέλος πάντων, εντάξει, να μην σας ζαλίζω άλλο Σε ευχαριστώ πολύ για όλα, να είστε καλά Και εσύ και ο Φίμιος και όλοι οι συντελεστέ της εκπομπή. Να είστε καλά, Τα ναι, δύο τρία κουνήματα ακόμα, τι θες? Όλοι τώρα πέρασα από το Μαξίμου και είδα μέσα με ένα σκυλάκι. Τι λες να είδα. Ποιον? Το Μπουμπούκο. Στο μαξί στο μαξί μόλις μόλι Απίστευτο. Πώ και έτσι, μήπω τη γέννα είναι και υπουργό που σχετίζεται με το μαξί μου. σκατά θα με πάει ημέρα. Το Α, Αν το προληπτικά, ναι. Τότε θα σε πάει.